Κεφάλαιον Α, σελίδα 367, στίχη 1 στου 18. Ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο δημιουργός του κόσμου, το φως και η ζωή των ανθρώπων. 1. Κατά την αρχή της δημιουργίας υπήρχε ο ιό του Θεού, που εγεννήθη από τον Πατέρα ο άπειρος και ζωντανός Λόγος, από απειροτέλειον και πανσοφωνούν. φωνούν. Και ο Λόγος ως δεύτερον πρόσωπον της Θεότητος υπήρχε αχώριστος από τον Θεόν, και εί το πάντοτε πλησιέστατα τα αυτόν. Και εί το Θεό τέλειο ο λόγο. 2. Ούτω υπήρχε κατά την αρχή τη δημιουργία ηνωμένο προ τον Θεόν. 3. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δια τη συνεργασία του με τον πατέρα και ανεφ' αυτού δεν έγινε ούτε το παραμικρόν από όσα έχουν γίνει. 4. Είχε μέσα του ζωήν, και αυτό, ω πηγή τη ζωή, δημιούργησε και συντηρεί κάθε ζωήν. Δια τους λογικούς δε ανθρώπους ή το εξ και το πνευματικό και ηθικό φως που φωτίζει το νου και τους οδηγεί στην αλήθεια. 5. Και το φως σκορπίζει τη λάμψη του και μεταξύ των σκοτισμένων από την αμαρτία και την πλάνη ανθρώπων, δια να φωτίσει και αυτούς, αλλά σκοτισμένοι αυτοί οι άνθρωποι δεν το αντελήφθησαν και δεν το ενεκολπόθησαν, αλλά και δεν μπόρεσαν να το εξουδετερώσουν και να το κατανικήσουν. 6 διαναγνωρίσουν δε οι άνθρωποι το φως ενεφανίστηκε κάποιο άνθρωπος απεσταλμένος από τον Θεό του οποίου το όνομα το Ιωάννης. 7. Αυτός ήλθε έχον ως κυρίαν αποστολήν του να δώσει μαρτυρίαν. Ήλθε δηλαδή να μαρτυρήσει περί του Ιησού Χριστού ότι αυτός είναι το φως δια δηλαδή να πιστεύσουν όλοι οι άνθρωποι δια του κηρύγματος αυτού του Ιωάννου δηλαδή. 8. Δεν το εκείνο το φω αλήθειαν απεσταλμένο από τον Θεόν, για να περί του Ιησού Χριστού, ο οποίο είναι το φως. 9. Ως λόγος και ως δεύτερον πρόσωπον τη θεότητος ή το πάντοτε ο Χριστός, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός που φωτίζει κάθε άνθρωπον, ο οποίο έρχεται στον κόσμο. 10. Ήταν έκαθεν και εξ τον κόσμο και προνόηκε η κυβέρνα των κόσμων, Όλα δε τα ορατά και αόρατα κτίσματα εκ των οποίων αποτελείται ο επίγειος και ουράνιος κόσμος έγιναν δι' αυτού. Κι όμως, όταν το φως εσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπο, άνθρωπος, ο διεφθαρμένος και η σταγίνα προσκολλημένος κόσμος των ανθρώπων δεν τον ανεγνώρισαν ως δημιουργόν του. 11. Και όχι μόνον ο κόσμος, αλλά και οι δικοί του οι Ιουδαίοι τον απέριψαν. Ήλθαν από τον ουραννό και έζησαν ως άνθρωπος στην χώραν η οποία ως γη τη επαγγελίας ή το ξεχωρισμένη προπολού από τον Θεόν, ως ιδιαιτέρως η δική του. Και οι άνθρωποι του σπιτιού του, οι Ιουδαίοι, δεν τον παρεδέχθησαν, αλλά τον ειρνήθησαν σαν ξένων και εχθρόν. 12. Όσοι όμως τον εδέχθησαν και τον ω ως σωτήρα του, έδωκεν εις αυτού το δικαίωμα και την χάρη να γίνουν τέκνα Θεού. Ναι. Έδωκε το προνόμιο αυτό εις εκείνου που τον πιστεύουν ω έναν ανθρωπίσαντα ιόν του Θεού και ω σωτήρα των ανθρώπων. 13. Αυτοί δεν γεννήθησαν από γυναικεία αίματα, ούτε από επιθυμία σαρκική, ούτε από επιθυμία και θέλημα ανδρό, αλλά γεννήθησαν από τον Θεό. 14. Για να εντυπωθεί δε περισσότερον στον καθένα το μέσον τη υπερφυσική αυτή γεννήσεω και υιοθεσία, επαναλαμβάνω ότι ο λόγο έγινε εν χρόνο άνθρωπο. Και έχουν ω κοινήν και ω ναών Άγιον την ανθρωπίνη φύση, παρέμεινε με πολλή νοικιότητα μεταξύ μα, σαν ένα από εμά. Και χορτάσαμε με τα μάτια μα την υπέρλαμπρον και θεοπρεπή δόξαν του, που εφανερώνονταν με τα θαύματά του και τη διδασκαλία του, και την άλλη λαμπρότητα τη Του και κατά πάντα υγεία ζωή του. Ή το δόξα, την οποία δεν έλαβε κατά χάριν και δωρεάν, όπω τη λαμβάνουν τα λογικά δημιουργήματα, αλλά την είχε φυσική από τον πατέρα. Σαν ιός μονάκριβος που είτο, γεμάτος χάριν με την οποία τότε θαυματούργη και τώρα μας αναγεννά και γεμάτος αλήθιαν με την οποία μας φωτίζει και μας διδάσκει. 15. Ο Ιωάννης μαρτυρεί αυτόν και φωνάζει δημοσία και χωρίς κανένα δισταγμόν με παρισίαν και λέγει «Αυτός είτο περί του οποίου είπα ότι εκείνος που έρχεται στην δημοσία δράση ύστερα από εμέ» Υπήρξε ένα συγκρίτο λαμπρότερος και ενδοξότερος πολύ πρωτύτερα από εμέ, βλεπόμενος και κηριττόμενος από όλους τους πατριάρχας και προφήτας, διότι ως πρωτότοκος και μονογενής Υιός του Θεού υπήρχε πρώε μου. 16. Και από τον ανεξάντλη των πλούτων της τελειότητος και των δωρεών του ελάβομεν όλοι εμείς, και λάβομεν χάριν επάνω στην άλλη χάριν. Και μετά την χάρη τη Αφέσο των Αμαρτιών μα, έλαβομε και την χάρη τη Υιοθεσία και τη Μακαρία Ζωή, και ολονέμπρο τίθεται νέα υπεράφθονο χάρη ει εκείνη που προηγουμένω έλαβομεν. 17. Διότι ο νόμο που τον παρέβενον οι άνθρωποι και γίνονται εκτού του τούτου ένοχοι και ανάξι να λάβουν την χάρη τη Υιοθεσία, εδόθη δι' ανθρώπου και δούλου δι' του ενώ η χάρης και η αντικαταστήσασα τα σκιά και τα σύμβολα του νόμου τελεία αποκάλυψη της αληθείας, που ελευθερώνουν τον άνθρωπον από την δουλεία της αμαρτίας και τον αναγεννούν, ήλθαν διότι του Ιησού Χριστού. 18. Φυσικό δεήτο από τον Χριστό να λάβομαι την τελεί αναποκάλυψη της αληθείας, διότι κανείς δεν έχει ήδη ποτέ τον Θεόν. Ο Υιός, που μόνον αυτός εγεννήθη από την ουσία του Πατρός και είναι στον κόλπον του πάντοτε από αυτόν. Εκείνος μας εξήγησε και μας εγνώρισε τον Θεόν.